Ρέκυγε. Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εισαγωγή. Ήταν τότε που μόνο ο νεκρό χαμογέλα και όταν τη γαλήνη απολάμβανε. Κι άχρηστη σαν κατημά, όλη η πόλη του Λένιγκρατ τα λαντεβόταν στις υγρές φυλακές στη Κι ήταν τότε που πια από το μαρτύριο τρελές και χαμένες των κατάδικων βάδιζαν κιόλας οι φάλαγγε. Στη διαπασών όλος σφύριζαν σύντομα κλαμένε. οι σιρήνες σφυρίζαν αργά των ατμομηχανών. Του θανάτου τα στέρια ψηλά ακινητούσαν. Διπλωμένη στα δυο η αθώα Ρωσία κατά γης, με αιματόβραχτες μπότε καθώς την πατούσαν Και με λάστιχα οι μαύρες κλούδε στο φως της αυγής. Ένα Συνοδεία σε πήραν καθώς χάραζε η μέρα. Από πίσω σου βάδιζε σαν σε εκφορά. Τα παιδιά στο σκοτάδι της κάμαρα κλαίγαν Και στο εικόνισμα στάζαν εμπρός τα κεριά. Πά στα χείλη σου η ψύχρα της Άγιας εικόνας. Τον ιδρό του θανάτου στο μέτωπο δεν τον ξεχνώ. Σαν τον δόλιον στρελτσί τις γυναίκες, πεσμένη στο χώμα, δίπλα εκεί του κρεμλίνου του πύργους θα ουρλιάζω κι εγώ. 1953 2. Ήρεμος Γαλλίνια γαλήνια κατεβαίνει. Κίτρινο φεγγάρι με στο σπίτι μπαίνει Μπαίνει και φοράει Το σκούφο του στραβά Βλέπει εκεί το κίτρινο φεγγάρι Μια σκιά Τούτι εδώ η γυναίκα Απ' την αρρώστια λιώνει Είναι μια γυναίκα μόνη με στο μνήμα ο άντρας Το παιδί στη φυλακή Κάντε και για μέ μια προσευχή Τρία όχι, δεν υποφέρω εγώ Μα κάποιος άλλος Εγώ δεν θα το άντεχα Και αυτό που έχει συμβεί Ας το καλύψουν οι μαύρες οθόνες Και ας πάρει κάποιος τα φανάρια Νύχτα Τέσσερα Ποιος να στόλεγε Τότε που η φίλη σου Φιλενάδα τους έλεγαν Και έτοιμο το στο σκόμα Και αμαρτάνοντας πρόσφερε στάλικα χείλη σου Στη ζωή σου να πάθεις Τι σου ακόμα Στην ουρά κοστί με το δέμα σου Να σταθείς στο κρεστή Και μπροστά να κοιτάς Και με δάκρυα καυτά Με το αίμα σου Του χειμώνα τον πάγο Να κιές να τρυπα. Στο προάβλιο Μια λεύκα κουνάει τα κλαδιά λυπημένη Κι ούτε θρόισμα ακούγεται Κι όμως Κι στα κελιά Πόσοι αθώοι πεθαίνουν και πανεχαμένη. χαμένοι Πέντε Φωνάζω μήνες 17, Και σε καλώ Στο σπίτι να γυρίσεις Στου Δήμιου πρόσπεφτα Τα πόδια τακτικά Αχ γε μου εσύ Και φρίκι μου να ζήσεις Όλα μπερδεύτηκαν Για πάντα εδώ Δεν ξεχωρίζω τίποτα Δεν έχω λύσει Άνθρωπος ποιος και ποιο στεριό, Η εκτέλεση Θα αργήσει, δεν θα αργήσει Και μόνο τάνθη Σκονισμένα στις πρασιές Το θυμιατήρι κουδουνίζει Κι οι πατημασιές Πηγαίνουν πού Στο πουθενά Κίσα στα μάτια με κοιτάει χλωμό Με σύντομο απειλώντας Με χαμό Ένα τεράστιο αστέρι Από ψηλά Έξι οι σαν πουλιά πετάνε Τι συνέβη ποιος θα μου το πει Πώς σε κοίταζαν στη φυλακή Οι λευκές συνύχτες που καταραμένες να Πώς και τώρα σε ξανακοιτούν Με αετήσιο μάτι φλογερό Και για τον ψηλό σου το σταυρό Και για θάνατο μιλούν 7. Η καταδικαστική απόφαση κι έπεσεν η λέξη η πέτρινη του νόμου «Πά στο στήθο μου, το ακόμα ζωντανό». Τι να γίνει, από καιρό προετοιμαζόμουν Όπως όπως θα τα βγάλω πέρα και με αυτό Έχω σήμερα πολλές δουλειές, για μέτρα Πρέπει κάθε μνήμη ευθύς να σκοτωθεί Πρέπει την καρδιά να κάνω πέτρα Πρέπει πάλι τη ζωή να μάθω απ' την αρχή Γιατί αλλιώ Θροίζει Να ζεστά το θέρος Στο παράθυρό μου στέκω Κι είναι σαν γιορτή Το λέγει η καρδιά μου από καιρό Τα ξέρω Τούτο εδώ το φως Και τάδιο σπίτι Στη σιωπή Καλοκαίρι 1939 Οκτώ έτσι κι αλλιώ θα αρθείς. Γιατί όχι τούτη τη στιγμή Σε περιμένω Αδύνατο να επουλωθεί το τραύμα Όλα τα φώτα τα Κι η πόρτα μου ανοιχτή Να μπει εσύ καθημερινός Και σπάνιος σαν θαύμα Όποια μορφή σ' αρέσει Πάρε για να αρθείς Σαν βλήμα εισόρμησε Και σκότωσέ με Είμαι ένα ζύγι ζύγωσε Σαν έμπειρος ληστής Είμαι του τύφου τον καπνό Φαρμάκωσέ με Ή ω μύθο που είχεις σοφιστεί Και λες από καιρό Και όλοι τον μάθαν πια Μέχρι ναυτίας, μέχρι κόρου Ώστε τον βλέπει ηλίκιο Στην αυλή να δω Και από τον τρόμο του χλωμώ το θυρορό μου Το ίδιο πια μου κάνει Ο Γενισέη Κυλάει μες στον αφρό Το πολικό τ' αστέρι, Φέγγι μες την αμφιλίκη και την γαλάζια λάμψη των αγαπημένων μου ματιών η τελευταία την καλύπτη φρίκη. 19 Αύγουστου 1939 9. Έχουν σκεπάσει τη μισή μου την ψυχή με τις φτερούγες τους η τρέλα κυλολάδα και με ποτίζουν φλόγινο κρασί και με καλούν στη σκοτεινή κυλάδα και το κατάλαβα πως πρέπει πια να υποταχτώ στην τρέλα αυτή και να υπομένω αφού το παραμιλητό που είναι δικό μου και έχει γίνει ολας ξένο δεν θα μ' αφήσει τίποτα να πάρω αυτή μαζί μου τίποτα να πάρω πια δεν θα μπορέσω όσες παράκλησες κι αν πω γονατιστή και μόσες ηκεσίες κι αν τις προσπέσω μήτε του γιού τα μάτια που φαντάζαν τρομερά Λες κι ήταν μάτια πετρωμένου μαρτυρίου. Μήτε τη μέρα που με βρήκε η συμφορά. Μήτε τη λίγη ώρα του επισκεπτηρίου. Μήτε τα χέρια που δροσίζανε τον πυρετό μου. Μήτε της λεύκας την τρεμάμενη σκιά. Μήτε τα λόγια που αγνοσβήναν στη γωνιά του δρόμου. Τα μην ανησυχείς στερνή παρηγοριά. 4 Μαΐου 1940 10. Σταύρωση Μη επωδήρου μου μήτερα Ότι εν τάφω εκείμαι Χωρός αγγέλων Δόξασε την υπερούσια μέρα Και ανεόχθης Εν πυρή ο ουρανέ Ή να τι με εγκατελείπες Εκράβγασε προς τον πατέρα Και στη μητέρα του είπε Μη θρηνείς Η Μαγδαληνή Θρυνούσε και χτυπιόταν Πέτρα απόμεινε Ο καλός του μαθητής Μα τη μάνα του Που αμίλητη στεκόταν Δεν ετόλμησε να την κοιτάξει ουδής Επίλογος 1. Έμαθα Πώς τα πρόσωπα σουρώνουν Πώς κρυφοκοιτάζει Ο τρόμος κάτω από τα χαμηλωμένα βλέφαρα Και πώς με τη σφινοειδή γραφή τη, πάνω στα μάγουλα χαράζει, η οδύνη τις τραχίες σκληρές σελίδες της στο λίγο φως. Πώς ξαύνουν οι βόστριχοι, τεφροί και μαύροι εκεί στο μετωπό μου, γυρνάν από τη μια στιγμή στην άλλη στο ασημί, μαραίνεται στα χίλια τα πυθήνια, το χαμογελό μου κι ο φόβος μέσα από το στεχνό γελάκι μου κρυφαντυχεί και δεν προσεύχομαι για μένα μοναχά. Μα μνημονεύω κι στάθηκαν μαζί μου, δίχως ήχο, στην κάψα του Ιουλίου και μες στην παγωνιά κάτω από τον κόκκινο, τον τυφλωμένο τοίχο. 2. Και πάλι πλησίασε, να, του μνημόσυνου η ώρα. Και βλέπω και ακούω και νιώθω σας όλες σας τώρα, και εκείνη που σύραν βαστώντα την ω τη σιγή, και εκείνη που πια δεν πατάει τη γενέθλια γη, και εκείνην που κούνησε αγνά το μορφό τη κεφάλι, και είπε: Ξανάρχομαι εδώ, σαν στο σπίτι μου πάλι. Θα το τόθελα να ήταν τρόπο τα ονόματα εδώ να τα πω, Μα μου έχουνε του καταλόγου παρμένου, και πού να του βρω, για αυτέ. Έχω υφάνει ένα κάλυμα φέρετρο. Μαύρο, φαρδί Με λέξεις δικές τους Φτωχές που κρυφάκουσα εκεί Και πάντα θυμάμαι Κι η μνήμη Της φέρνει κοντά μου Και δεν θα ξεχάσω τες Μήτε στη νέα συμφορά μου Κι αν κλείσουν Φημώσουν μου το ματωμένο μου στόμα Μ' αυτό που εκατό εκατομμύρια λαού Ξεφωνίζουν ακόμα Πάρομιας με φέρνουν στη μνήμη Ως εγώ μελετώτες ο ημένα Καθώς θα χαράζει μνημόσυνο μέρα για μένα Κι αν κάποιοι σε τούτη τη χώρα θελήσουν Τιμώντας τη μνήμη μου μια πρώτο μου στήσουν Το ναι μου τους δίνω για αυτή τη λαμπρή τελετή, Με μια συμφωνία Να μη το μνημείο στηθεί Στη θάλασσα δίπλα εκεί που πρωτόδα το φως γιατί με τη θάλασσα κόπηκε πια και ο στερνός μου δεσμός και μήτε στου κήπου των τσάρων την πέρα τη μύχια αγωνιά εκεί που με ψάγνει στενάζοντας κάποια σκιά μα εδώ που στεκόμουν ατέλειωτες ώρες ορθή εδώ που για μέ στο λουκέτο το βάλαν κλειδί γιατί και στον όλβιο το θάνατο θέλω να μείνει της μαύρης ο θόρυβο κλούβας για πάντα στη μνήμη, κι ο χτύπος, ο βρόντος της πόρτας που σκίζει τα αυτιά, κι ο σαν πληγωμένου θεριού το ουρλιαχτό της γριάς. Κι αστάζει στάζει τα βλέφωρά σάλεφτα μπρούτζινα, ως λιώνει σαν δάκρυα σκυλάει και σαν δάκρυα σταλάζει το χιόνι, κι ας γλουγλου κι ας γλου φυλακείς περιστέρη μακριά, και πέρα τα πλοία του Νεύα ασπορεύονται αργά. Μάρτιος 1940 Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης